για όλα αυτά που αγαπάμε να μοιραζόμαστε Πε το τραγουδιστά γιατί μαζί με τη μουσική είναι πάντα καλύτερα Γεια σας, με λένε Άννα και σήμερα θα κάνουμε μια εκπομπή μαζί με τον μπαμπά μου, τον Δημήτρη ε, και σήμερα εγώ θα παρουσιάσω αυτή την εκπομπή και έχουμε θέμα τη Eurovision Σήμερα, 13 Μαΐου 2023, είναι ο μεγάλος τελικός της Eurovision και σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια της Eurovision από διάφορες γενιές και διάφορες χώρες. Και καινούρια και παλά. Πάρα πολύ ωραία. Καλά ήρθατε λοιπόν, Ανούλα, ευχαριστώ που με κάλεσες. Παρακαλώ. Θα έχουμε μια ωραία βραδιά απόψε. Λίγο πριν το τελικό θα ακούσουμε και θα θυμηθούμε πραγματικά πολύ ωραία τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, αλλά και κάποια προγνωστικά για το ποια πιστεύουμε ότι θα ξεχωρίσουν απόψε το βράδυ στο μεγάλο τελικό. Ε? Mm -hmm. πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε θαυμάσια. Να είστε παρέα μα εδώ μέχρι τι 8. Αν θέλετε να μα στείλετε μήνυμα, αν μα ακούτε από το live 24, μπορείτε να μα στείλετε μήνυμα. Θα το λάβουμε. Στη σελίδα μα πέσει τραγουδιστά στο Facebook ε, και εδώ βέβαια στη σελίδα μα στο κοκτέλ. Web Radio ε? mm -hmm. Καλή ακρόαση λοιπόν Καλή Ξεκινάμε Ναι Η Μπλάνκα Στάικουφ είναι πολωνή τραγουδίστρια και μοντέλο Έχει προγραμματι... Προ... Να εκπροσωπεί στην Πολωνία στο διαγωνισμό τραγουδίου τη Eurovision 2023 με το τραγούδι Σόλο. Αναμενόμενο είναι η Πολωνία να πάρει την νίκη φέτο, καθώ είναι από τα φετινά τραγούδια του διαγωνισμού που μεγάλο πλήθο ψήφισε. Συμφωνώ απολύτω. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα φαβορί. Εμένα Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, αυτήν την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Και πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω εσύ ανούλα. Ναι, δεν ξέρω. Ήταν ωραίο, είχε ωραίο ρυθμό. Δεν είχε κάποιο μέρος το οποίο να κάτι ιδιαίτερο, δεν ήταν κάτι το τρομέρο, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω ότι είναι με το καλημέρα σας, δηλαδή, θα σας ξεσηκώσουμε, θα σηκώθουμε από τις καρέκλες mm -hmm. και θα ξεκινήσουμε δυναμικά, ε, τη Πώς, όλοι μαζί ή μήπως σόλο. <laughs> Τι λέσαν όλα, σόλο. Αν και εμείς δεν είμαστε σόλο εδώ, είμαστε παρέα σήμερα. Ε? Mm. Πάμε σόλο. Σόλο, για να δούμε. Ξεκινάμε μένα από τα τραγούδια τα φετινά, έτσι. 2023. Μπλάνκα. Σόλο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Σόλο, ε. Πιστεύω ότι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό Πολύ δυνατό, πολύ χορευτικό, δυναμή τη Τι λες Ανούλα Χορευτικό ήταν, δυναμή τη δεν ήταν Αλλά εντάξει, ωραίο ήταν Θα πάει καλά, εγώ πιστεύω μήπως βγήκε ο Λας Ίσως να βγει πρώτο Για να ίσως... δούμε Πάμε όμω σε ένα σίγουρα που βγήκε πρώτο, έτσι αυτό που έχετε που διάλεξε η Ανούλα το επόμενο. Ποιο είναι, που πήγε σίγουρα έπιασε πρωτιά. Το Fairy Tale. Ο Άλεξ Ρίμπακ Ιγκοριγίεβιτ είναι λευκορώσο, Νορβηγό, βιολίστρα, τραγουδιστή, συνθέτης, οθοποιός και μοντέλο. Αναδείχθηκε νικητή στο διαγωνισμό τραγουδίου Eurovision 2009 με το τραγουδί Fairy Tale, εκπροσωπώντα την Νορβηγία. Πράγματι, ο Αλεξάνδρ κέρδισε με 747.888 ψήφου και το τραγούδι έμεινε στην ιστορία. Ναι. Μοντέλο και ο Ρίμπακ. Μοντέλο. Δεύτερο μοντέλο. Mm. Να δούμε πώς από τα. <σχεδιά> πόσα είναι μοντέλα από του συμμετέχοντε στην Eurovision που τραγουδάνε, που, τραγουδάνε, που και έχουν πάρει και πρώτο βραβείο, Ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Άρα λοιπόν, το δεύτερο μοντέλο τη βραδιά είναι ο Ρίμπακ Τι Το τραγούδι Πέρασαν τόσα χρόνια Φανταστηκό. από το 2009, ε. mm. Και αυτό μου άρεσε πολύ με το τραγούδι ποιο είναι; το fairy tale. fairy tale I'm in love with a fairy tale και αυτό που κάνει με το βιολί καταπληκτικό ε; mm. πάμε; πάμε σε χορεύουμε, βουμε ανεβαίνουμε. ανεβαίνουμε πάμε fairy tale Ωραία, τώρα θα πάμε στην ε, νίκη της Ελλάδας το 2005. Η Έλενα Παπαρίζου είναι ελληνίδα τραγουδίστρια. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία το 1999 ως μέλος του συγκρατήματος Αντίκ μαζί με τον Νίκο Παναγιωτίδη, το οποίο έκανε μεγάλη επιτυχία σε μικρό χρονικό διάστημα τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Σοειδία όπου και μεγάλωσαν. Η επιτυχία αυτή συνεχίστηκε με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2001 για την Ελλάδα, κατακτώντας με το κομμάτι I Will Die For You, την τρίτη θέση, την, yes, την καλύτερη θέση της χώρας μέχρι τότε. Το 2005 εκπροσώπησε ξανά την Ελλάδα στην Eurovision και κατάφερε να νικήσει με το τραγούδι My Number One την you πρώτη are the one, και, the είμαι one. και μοναδική νίκη της χώρας μέχρι σήμερα στο διαγωνισμό Θα βάσει. και τώρα Θα ακούσουμε πρώτα το Number One και ίσως αργότερα το Die For You Επίσης το Number One είναι αφιερωμένο Αλήθεια, mm. πού είναι αφιερωμένο Στο Βασίλη Στο Βασίλη, mm. Για πάει, θα πας το τραγουδήσεις λίγο You are the one, you're my number one, anything for you. Because you're the one I love. My number one, λοιπόν, και ταιριάζει πολύ ωραία δίπλα στο fairy tale του Ρίμπακ. Mm. Μοιάζουν πολύ τα τραγούδια αυτά με τα βιολιά και τα ωραία, ε! Ανεβαίνουμε! Ναι! Λοιπόν, my number one, με αφιέρωση που. Στο Βασίλη! Πάμε. you're my lover undercover you're my sacred passion and i have no other yeah. you're delicious so capricious. if i find Που εκπρόσωπο. Πριν πούμε το επόμενο, να μην πούμε ότι αυτό ήταν ένα δυναμίτη. Τι καταπληκτικό τραγούδι ήταν αυτό. Ναι. Έγινε και ένα χαμό εδώ στην Ελλάδα, ποιο το έγραψε, γιατί το έγραψε ο Χρήστο Ντάντη, αλλά τελικά υπήρχε κι άλλο συνθέτης που ε, ζητούσε την πατρότητα του τραγουδιού ότι το έγραψε. Τελικά κάποια στιγμή δικαιώθηκε κιόλα. Το σίγουρο είναι ότι η Ελίνα Παπαρίζου ήταν καταπληκτική, νομίζω. Και μα δόρησε και τη νίκη τη Eurovision. Το άξιζε. Έτσι να έχουμε και μία πρωτιά και είναι και μοναδική Δεν έχουμε πάλι φορά πρωτιά Μέχρι σήμερα τουλάχιστον mm. Για φέτος έτσι χαλιώς δεν πρόκειται μια αποκλειστήκαμε. Αφού αποκλειστήκαμε Εντάξει, Το τραγούδι πώς φάνηκε το φετινό Άννουλα χάλια. χάλια Ο Βίκτορ ο Βερνίκος Ο, Βί, ο Βίκτορ Βερνίκος Βερνίκος ή Βερνίκος Τέλο πάντων Βερνίκος Βερνίκος Χάλια Σιγά μην είναι και Βερνίκη <laughs> Εντάξει, δεν τα πήγαμε καλά, δεν θα καίρνω τόσο φοβόρο το τραγούδι αυτό. Mm. Ε, ελπίζουμε τον χρόνο τώρα. Για να δούμε. Δεν ξέρω η Κύπρος, γιατί μάλλον έχουμε Κύπρο σήμερα. Ε. Την Κύπρο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Μη μας τα λες, ακόμα. Θα μα τα πεις μετά, μη μας τα αποκαλύπτωσαι mm. ακόμα. Mm. Εγώ το αγαπημένο μου ήταν πριν, ήταν το solo, η μπλάνκα που ξεκινήσαμε. <laughs> το δικό σου αγαπημένο, σε λίγο. Τώρα, πού θα μα πας. Στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Ο Ζεσίκι Μπανγκίν, γνωστός ως Ζεσί Ματαδόρ, είναι τραγουδιστής. Στις 19 Φεβρουαρίου του 2010, ανακοινώθηκε από τη France Television ότι ο Ματαδόρ θα εκπροσωπούσε τη Γαλλία στο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου του 2010 στο όσολο της Νορβηγίας με το τραγούδι Αλέο Ola, Ola". Ο Ματαδόρ κατέλαβε τη 12η θέση στον τελικό που ήταν ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα τη Γαλλία. Ναι, αλλά παρότι πήρε μόνο τη 12η θέση, δηλαδή αρκετά πίσω, έγινε τεράστια επιτυχία. Mm. Ε? Δεν υπάρχει πάρτι, νομίζω, και στην Ελλάδα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν υπάρχει πάρτι χωρί αυτό το τραγούδι. Υπάρχει. υπάρχει. Νομίζω να το στείλουμε αυτό στον, στον αγαπημένοι μας, το Θανάση, ε? στον Γιάννη. Πολλέ φορέ το έχουμε χορέψει αυτό. Ναι. καλά, ε. Θανάσης Γιάννης, αφιερωμένος το Θανάση, το Θείο, το γιανάκι, Βεβαίως, και τη ζωή Και τη Θεία τη ζωή, ναι. Έτσι, πώς Πάμε όλοι μαζί, ολέ, ολέ, ολέ Αλέ, ολά, ολέ, ολέ Εντάξει, ολέ, ολά, ολέ Μην ολά, χάσουμε το ολέ. ρυθμό, αλέ, αλέ ολά, αλέ, ολά. Αλέ, ολέ. Για πάμε όλοι μαζί, αλέ, Αλέ, ολά <laughs> Αυτό το τραγούδι νομίζω είναι... Ό,τι καλύτερο. Ε, μέχρι στιγμής έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά, δεν ξέρω. Ναι. Φίλε και φίλοι, να πούμε στους φίλου που ήθελαν τώρα στην παρέα μας. Είστε στο κοκτέιλ Web Radio. Να πούμε καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Είναι εκπομπή πέστο τραγουδιστά» που από απόψε φιλοξενή τι... Τι φιλοξενή. Τα Τρόδιο της Eurovision. Ε, βέβαια. Τι άλλο. Και βέβαια είναι η Ιαννούλα μαζί μα. Αν ζουλή, Άννα Ιουλία. Εσύ είσαι μαζί μου. Δικιά μου είναι εκπομπή. Τη Άννα Ιουλία είναι η εκπομπή. Και εγώ. Ο μπαμπά Δημήτρη είναι καλεσμένο. Τον αφήσαμε ναι. δίπλα να δει καθώ Ναι <laughs> Ωραία. <laughs> Ωραία. Τραγούδια τη υπόθεση Γκυροβίζιο. Παλιότερα, καινούργια, φετινά. Έτσι, η Ανούλα, Ανούλα τι άλλο μα έχει εξετοιμάσει. Ε... Επειδή είδα, είδα κάποια από, τα, από αυτά που έρχονται. Στοιχεία. Αυτό που δεν το ήξερα, που θα μα πει τώρα. Το Σάκυροβα. Ο Σάκη Ρουβά. Ναι. Όταν πήγαμε να νικήσουμε. Φυσικά. Τι ξέρουμε για τον Σάκη Ρουβά. Είναι ότι ότι είναι, είναι Έλληνα τραγουδιστή. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Συνθέτης, είναι τραγουδιστή. επιχειρηματιας επιχειρηματία. Δεν το ήξερα. ναι, έχει και μαγαζιά με ρούχα. Και πρώην αθλητή του άλματο Επικοντό. Αυτό δεν το έξερα. Το έξερε κανεί ότι ήταν και αθλητή του άλματο Επικοντό. Δεν <Συμ> νομίζω. Ήταν πετυχημένο, άραγε. Το 2004 στο επιλέχτηκε για να Συνόμαστε. εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιών Eurovision με το τραγούδι "Sakit" του Νίκου Τερζή με το οποίο κατέκτησε την τρίτη θέση. Η εκπροσωπία του στη Eurovision εξέπληξε την Επιτροπή και όλα τα βλέμματα έπεφταν πάνω του. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, παρόλα τα, τα βλέμματα θυμάμαι τι είχε γίνει τότε που πήγε ο Σέξορβάς το 2004 ε, πάνω του, έχασε. Έχασε. Του πήρε τη θέση Έχ, ε, έχουμε. Έχουμε, βέβαια. Πολύ ωραία. Εγώ σε αυτό το διαγωνισμό θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι υποστήριζε την Ρουσλάνα. <ΣΣ> και όχι τον Σάκη Τορβά. Το θυμάμαι εκεί. Βέβαια έχει πολύ φανατικό κοινό εκεί. Θυμάμαι τα κορίτσια που βλέπαμε όλοι μαζί τον. Η Κατερίνα μου έσκησε και την πλούζα. Το... Τόσο πολύ πάθος είχε δηλαδή με το Σάκη Τορβά. Θυμάμαι τότε. <ΣΣΣ> Εγώ στήριζα την Ρουσλάνα. Θα τα πούμε μετά. Όμω ο Σάκη Τορβά είναι τώρα. Έμεινε το τραγούδι αυτό. Μεγάλη επιτυχία, ε. <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> αφού έκανε και τη μεγάλη φιγούρα στο τέλο. Αυτό που με τα μαντήλια κάπως. Όχι με τα μαντήλια που οι κοπέλες έβγαλαν τα κουστούμια και αυτός γύρισε πίσω. Στροφή στον αέρα. Στροφή στον αέρα. Τώρα μπορεί να το κάνει άραγε ή θα το πιάσει μέσα η το ρουβά. Δεν νομίζω, είναι γέρο. γέρας το Ωραία. Ο γέρο λοιπόν, αλλά τότε νέος Άκης Ρουβάς και... Σέκ, σέκ, σέκ, σέκ, σέκ, μια μόρ. Σέκ it. Shake it. Εδώ, Καλά τα πήγε ο check Πολύ... καλό. Ε? Mm. Τόσο καλά, αλλά όχι τόσο καλά, ώστε να πάρει την πρώτη θέση Παρά λίγο όμω. Παρά λίγο, γιατί την πρώτη θέση το 2004 την Ποιος πήρη... την πήρε Αννούλα η, η Ρουσλάνα Η οποία ήταν όπως και η περσινή που κερδίσανε Από ποιο μέρος Από την, Απ την Ουκρανία Η Ρουσλάνα, Στεπάνιβνα, Λιζίτσκο, Ευρέ, Ευρέ, Ευ... Εβραίος. Εβραίος. τον κόσμο, δηλαδή ο γνωστός Ρουσλάνα είναι Ουκρανή τραγουδίστρια, ακούστε τώρα πολλά είναι, διευθύντρια ορχήστρας, συνθέτης, χορεύτρια, πιανίστα, πολιτικός, μουσική παραγωγός, διεφωνική παρουσιάστρια και ηθοποιός. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πολλά ταλέντα. Δεν θα πεινάσει ποτέ. Μπράβο Ρουσλάνα. Έγινε παγκοσμίω γνωστή όταν το τραγούδι Wild Dancies πήρε μέρος στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2004 κατακτώντας την πρώτη θέση και σύνολο 280 πόντου. Η νίκη της Ρουσλάνα στη Eurovision συμπεριλήφθηκε στο επόμενο λεύκομα στο επίσημο λεύκομα των καλύτερων συμμετοχών από τις χώρες που νίκησαν στα 60 χρόνια της Eurovision. Τεράστια επιτυχία λοιπόν η Ρουσλάνα έγραψε εποχή και ένα τραγούδι το οποίο έμεινε έτσι, έχουν περάσει σχεδόν. 20 χρόνια και ακόμα συνεχίζουμε αυτό το χώρο. Θυμάμαι που ήταν ιδιαίτερο ο χώρο εκεί που ήταν μια ομάδα που χορεύαν όλοι μαζί. Ε, το, το τραγούδι, πώς λέγεται, Wild Dances. Άρα λοιπόν, τι θα πάμε να κάνουμε τώρα, νουρα, λοιπόν, εμεί. Θα πάμε να ακούσουμε άμεσα το τραγούδι που είχε κάνει πάταγο σε όλη την Ευρώπη. Πάταγο, λοιπόν. Για πάμε να πούμε. Σιρικιντάι Αυτό Σιρικιντάι ο άλλος τίτλος Αν δεν λέμε wild dances Θα λέγαμε Σιρικιντάι Σιρικιντάι Σιρικιντάι Το Σιρικιντάι λοιπόν πάμε να ακούσουμε Με τι Ρουσλάνα Ρουσλάνα Σιρικιντάι Ωραίο το Σιρικιντάι Πετυχία, πολύ μεγάλη, πολεμικό χώρο όπως λέει και εδώ, ο αγαπητός φίλος ποιος? Πα, πανε... Ο Παναγιώτης. Ο Γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα. Δεν τον ξέρω. Ε, δεν τον ξέρουμε αλλά είναι παρέα μας. Οπότε Φιλόσου. μας κάνει παρέα εδώ στο Δωμάτιο Επικοινωνίας. Ο Παναγιώτης καλησπέρα. Ε, αν θέλετε και είτε να κάνετε παρέα στο Κίνε σάββατο απόγευμα 13 του μήνα, λίγο πριν τη μεγάλη διοργάνωση, το μεγάλο τελικό. Ελάτε να τα πούμε. Ελάτε στο, εδώ στο Cocktail Go Breadio, στο δωμάτιο επικοινωνία, στο chat room, να τα πούμε. Μπορείτε να μα στείλετε μήνυμα και στο, όπω είπαμε, στο live 24 και στη σελίδα του σταθμού και βεβαίω στη σελίδα μα παίρνει το τραγουδιστάν στο Facebook. Mm. Αυτά είχα να πω εγώ. Έτσι, Γεια σου Παναγιώτη, Ιανούλα, στο επόμενο. Αφήνουμε τη Ρωσουλάνα και την Ουκρανία. Και πού πάμε. Στην. Ε, ποια χώρα είναι. Σε ποια χώρα θε? θα πάμε τώρα, Νορβηγία, δεν θυμάμαι. Νορβηγία ή μήπω. Στη Σουηδία. Σουηδία λοιπόν, πάμε Σουηδία. Ο Μον Σέλμερλεβ είναι Σουηδό τραγουδιστή, τηλεοπτικό παρουσιαστή, μοντέλο και ηθοποιό. Μοντέλο και αυτό, συγγνώμη, παρεμβαίνω, αλλά και άλλο μοντέλο. Τρίτο <χι> μοντέλο μέχρι <χι> στιγμή. Πολλά τα μοντέλα μαζεύτηκαν. Μάλιστα, ωραία. Που εκπροσώπησε τη Σουηδία στη Eurovision το 2015 με το τραγούδι Heroes και κέρδισε με 365 βαθμού το τρίτο μεγαλύτερο σκορ στην ιστορία του διαγωνισμού. Μικροί μεγάλη λάτρεψαν το τραγούδι με το ιδιαίτερα βαθύ μήνυμα που περνάει. Αλήθεια, ποιο τι με περνάει για του ήρωε. Για το ότι όλοι αν θέλουμε μπορούμε να γίνουμε δυνατοί σαν ήρωες Α, Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Να σου χρατήσουμε όλη αυτό. Ότι είμαστε οι... τα λόγια λένε ότι είμαστε οι ήρωε τη ώρα μα. Mm -hmm. Άρα η δύναμη που έχουμε μέσα μα να την αφήσουμε να βγει προ τα έξω mm. και την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Να τη βγάλουμε, τη βγάλουμε να, τη, να τη δείξουμε. Να πιστέψουμε σε mm. εμά. Και στη δύναμη που έχουμε τη ψυχή ο καθένας. Αυτό? Ναι. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε. Mans ε, πώς λέγεται, Μανς زεμέρλο, Ε; Σωστά, Mans Μονς Ζεμμερλεύ. Mans Λοιπόν, 2015 και το τραγούδι Heroes. Για πάμε λοιπόν για τους μικρούς heroes της καθημερινότητάς μας που έλεγε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Για <σχεβαια> <σχεβαια> ε, <σχεβαια> να το θυμηθούμε. Εγώ το δεν το θυμάμαι αυτό. <σχεβαια> Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, Go try your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. But we're dancing with the demons in our minds Turn right. this world. Around. Ωραίο τραγούδι, ήταν, Αφού ακούσαμε αυτό, αυτό το ωραίο τραγούδι, λοιπόν, συνεχίζουμε με την Αρμενία που έστειλε το τραγούδι Κέλε Κέλε Απριν πριν που πούμε στην Αρμενία να δημιουργηθούμε... Το να θυμηθούμε... 2008! Για πάμε πάλι, να θυμηθούμε και αυτό Πάλι! Α, όχι! Τι έβαλα! Λάφος, παιδιά! Αυτό ήθελα να βοηθούσαμε! Θα κέλε και! <laughs> αυτό ήθελα! Αυτό ήθελα! Λοιπόν μην ξεχνιόμαστε παιδιά έτσι βραδιά Eurovision απόψε mm. Και εμείς τι κάναμε εδώ Προετοιμαζόμαστε απόψε εδώ παρέα Με τους φίλους μας Και ακούμε τα τραγούδια που αγαπήσαμε Αν έχετε καμία ιδέα και το έχουμε στη λίστα βεβαίως Μπορείτε να μας το πείτε. Να μας το πείτε και να το ακούσουμε εντάξει ε? Φυσικά. Eurovision Λοιπόν ναι πάμε, πάμε στο επόμενο Πάμε φυσικά. Η Σιρανούς Χαρουτούνιάν, περισσότερο γνωστή με το καλλιτεχνικό της Σιρούσο, συμμετείχε στο διαγωνισμό με το κομμάτι Κέλε, Κέλε στο οποίο συμμετείχε τόσο στην παραγωγή όσο και στη σύνθεση. Το κομμάτι πέρασε από την προεμιτελική φάση και μπήκε στον τελικό, ο οποίο έγινε 24 Μαΐου του 2008 στο Βελιγράδι. Το τραγούδι σημείωσε επιτυχία τερματίζοντας στην τέταρτη θέση συγκεντρώνοντα 199 πόντους και παραμένει μέχρι σήμερα το αρμενικό τραγούδι του διαγωνισμού με τα περισσότερα δωδεκάρια. Είχε κάνει πατάγος Στην Ελλάδα, το θυμάμαι αυτό το τραγούδι, το 2008 που βγήκε, ε, πραγματικά ήταν το καλοκαίρι που όλοι χορεύαν στο ρυθμό της... Ε, πώς την είπαμε? Χαντισέ. Όχι, η Σιρούσο. Η Σιρούσο. Έχει μεγαλύτερο όνομα, αλλά εμεί θα πούμε Σιρούσα. Τι Σιρούσα, λοιπόν. Στο αριθμό τη Σιρούσα χόρευε, το οποίο ήταν το Κελεκέλε. Κελέκέλε. Έχει μείνει το τραγούδι αυτό, νομίζω, Μεγάλη επιτυχία, κλασικό. Τι λέτε, φίλοι, Παλαγιώτη. Λοιπόν. Κελέκέλε. Κελέκέλε. Σουβλάκια παραγγείλατε. <laughs> Όχι ακόμα. Ε? ακόμα. Είναι νωρί ακόμα για σουβλάκια. Να. Είναι η ώρα του καφέ, προ τη προετοιμασία, λίγο πριν τη μεγάλη γιορτή. Ε, γιατί μια γιορτή είναι και γιορβίτια. Στις 9 αρχίζει στις 10, δεν θυμάμαι. Που μαζεύομαστε όλοι μαζί παρέα, να το γιορτάσουμε. Τι καλύτερο με τα τραγούδια. Άρα λοιπόν, δεν είναι ακόμα η ώρα για σουβλάκια. Τώρα είναι η ώρα τι? Να αφήσουμε το γραφείο, να αφήσουμε τις καρέκλες, να σηκωθούμε όλοι, όλοι όρθιοι και να χορέψουμε στο ρυθμό του... Κέλε κέλε. Κέλε κέλε. Κέλε κέλε. <laughs> Είμαστε, έτσι, τραγουδάμε. Πάμε και. Νομίζω πραγματικά είναι πολύ σούπερ χορευτικό το πρόγραμμα απόψε. Η επιλογή των τραγουδιών δεν νομίζω ότι είναι κανεί που μπορεί να. Έστω και αν κάθεται, αν είναι καθιστό, σίγουρα είναι σε κίνηση. Ε, κινείται. Αδύνατο να μείνει έτσι σταθερό, νομίζω. Ναι. Ωραία, πάμε. Και τώρα, τώρα κι αν δεν θα μείνει κανένα, καθιστή. <χω> έτσι. Για, τι μα έχει ετοιμάσει, Ανούλα. Έχουμε τη συμμετοχή τη Ελλάδα. Οπ, τηλέφωνα. Για πάμε να δούμε ποιο είναι στο το 2007. Ποιο στο τηλέφωνο? Δεν ξέρω. Για πάμε να δούμε. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία. Είδατε. Θα μα πούνε μετά τι. Ποιο είναι και τι μα ψάχνει. Η πρώτη δεν έχετε τηλέφωνο, έχετε και μηνύματα έτσι. Για πάμε. Ο Σαρμπέλ. Ε, Σαρμπέλ. Που μάλλον έγραψε το ταργούδι για κάποια Μαρία. Ά, yeah. <χ> Ελλάδα λοιπόν, πάλι, ε. 2007. 2007. Τι πούμε τον Σαρμπέλ. Ο Σαρμπέλ Μιχαήλ Μαρονίτης, γνωστός ως Σαρμπέλ, είναι ένας Ελληνοκύπριας τραγουδιστή που το 2007 με το τραγούδι «Γιάσου Μαρία» επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, όπου κατέλαβε την έβδομη θέση στον τελικό με 139 βαθμούς. Πάρα πολύ ωραία. Ε, κάπου έχει χαθεί τώρα ο Σαρμπέλ, ε? κάπου έχει και κάποια προβλήματα, έχει διάφορα θέματα. Ελπίζουμε να το πάνε καλά. Έτσι, mm -hmm. και ήταν ωραίο ο Σαρμπέλ και ωραίο το τραγούδι αυτό, έτσι. Πολύ δυναμικό, πολύ χορευτικό. Πάμε, πάμε να πούμε γεια σου Μαρία. Αν έχουμε καμιά Μαρία που μα ακούει. Δικό σου έτσι, έτσι. Γεια σου Μαρία, δικό σου. Γεια σου Μαρία. Και πάμε, χορεύοντα. Γεια σου Μαρία. Like a cheeky girl. <laughs> Πάθος. Για πάμε τώρα! Έλα, τώρα είναι το, καλό καλό. τώρα, τώρα, τώρα. Είναι το καλό! Πάμε στροφή, στροφή, Έλα. στροφή τώρα! Και ευτυχώς έχουμε εδώ και τους φίλους εδώ που μας συμπληρώνουν. Ο φίλος του Παναγιώτη λοιπόν, μας πληροφορεί, γιατί δεν το ήξερα. Πέθανε. Ο... Δεν πέθανε, όχι. Ο, αντιθέτως. <laughs> Έχει γίνει επιχειρηματίας κάπου στο εξωτερικό, στο Λονδίνο και τώρα συμμετέχει στο Jazz The Two Of Us, την εκπομπή του κλοκλώνη. Κλο Κοκλώνη. Τέλο πάντων, δεν τη βλέπουμε την εκπομπή και, και δεν το ξέραμε αυτό ε, ότι συμμετέχει στην εκπομπή αυτή. Αφού είναι μόνος ο Κοκλώνης Μάλιστα. <laughs> Πάντως δεν το ξέραμε. Μια χαρά λοιπόν ο Σαρμπέλ. Συνεχίζει την καριέρα στο... με το Just the Two of Us. Πολύ ωραία. Τώρα συνεχίζουμε... Σ... Να γιατί πρέπει εδώ να μας συνταίνετε mm. τα πνήματά σε ό,τι θέλετε και να συμμετέχετε και να μας συμπληρώνετε, να μας... Τώρα συνεχίζουμε στη Eurovision το 2022. Είχε και άλλο τραγουδιορίο ο Σαρμπέλ, όχι στη Eurovision. Το ξέρω. Πώς το λέγανε. Το πώς το λένε μωρέ. Το βάζουμε στις γιορτέ αυτό. Ναι. Σε πήρα σοβαρά, σοβαρά. δεξιά σοβαρά. Σοβαρά. κοίτα και αριστερά μάτια. Να ρίχνει και σε εμά παραμυθάκι. Κάλι μα, τέτοιο κορμί που το πα, που το σκορπά, που το, το πα κορ... για στάση μου, ναι, ναι, μην παρακαλάς. Τέλεια. Ωραία. Αυτά με το Σαρμπέλ να. Πάμε. Στο επόμενο, ποιο είναι, η Σαμπ Γούλφερ είναι ένα νορβηγικό ντουέτο pop-μουσικής που δημιουργήθηκε το 2021. Τα δύο μέλη παίζουν με κίτρινα κοστούμια και χρησιμοποιούν τα ψευδόνυμα Keith και Jim. Εκπροσώπησαν τη Νορβηγία στο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision με το τραγούδι Give the Gulfer Banana πέρσι το 2022. Τέλεια. Και πει να σε μια μπανάνα. Και ε, αλλά δεν θέλαμε μόνο εμείς Τότε και είχα πάθει κόλλημα με το τραγούδι αυτό και το έβαζα συνέχεια στο Spotify και όταν μου έδειξε στο τέλος της χρονιάς τα τραγούδια που έχω ακούσει πιο πολύ αλλά δρομή στη χρονιά 2022 ναι. ήταν το τραγούδι που άκουσα πιο πολύ σε όλη τη χρονιά Το νούμερο ένα mm. Μπράβα Νούλε και όχι μόνο εσύ <σχυ> Πολύς κόσμος Και όχι μόνο εσύ και ο Πολύς κόσμος και ο Λύκος Give that wolf A banana. A banana. <laughs> Έτσι, ο πινασμένο λύκο για μπανάνα. Μεγάλη επιτυχία. Αλλά είναι τα αγαπημένα σου τραγούδια τη Γροβίνη γι' αυτό, ε! Mm. Αυτά Πολύ, πολύ, πολύ αγαπημένα. Subwoofer και. Give that wolf <laughs> Δώσ' μια, mm. ε? mm. μια μπανάνα να μην φάει εμά. Να τα γλιτώσουμε. Μια μπανάνα να την βγάλουμε. Πάμε, I'm sure you have a name so I will call you Keith Ooh -oh -oh -oh -oh -oh -oh -oh. See where you're going but I don't know where you've been Is that saliva or blood dripping off your chin? If you don't like the name Keith I'ma call you Jim Ooh -oh -oh -oh -oh -oh -oh. And before that wolf eats my grandma give that wolf a banana give that wolf Before that wolf eats my grandma give that wolf a banana before that wolf eats my grandma give that wolf a banana give that wolf I want your grandma, yum, yum. And before that wolf eats my grandma give that wolf a banana give that wolf give that wolf Όπως έχουμε μηνύματα, εσύ στέλνετε μηνύματα στο live 24. Οσύ μα ακούτε από εκεί, ε, επίση. Όπω είπαμε, στο cocktail web radio μα στέλνετε μηνύματα. Το στο πέστε το τραγουδιστάν στη σελίδα μα, ε, κάντε αυτό που έκανα και οι φίλοι μα. Δηλαδή, Ποιο, ο Μάριο και η Μαριάννα. Οι δάσκαλοι μου από τα αγγλικά, Γεια σα. Πιστεύω να είναι χαρούμενοι με τα αγγλικά σου. <Σχυ> έτσι. <Σχυ> οι δάσκαλοι εδώ και στο τραγούδι και στι παρουσιάσει. Να, να παίζει καλό βαθμό για, για τι απόψηνέ σου παρουσιάσει <Σχυ> <Σχυ> στα αγγλικά. Ο Μάριος και η Μαριάννα, μπράβο Άνουλα λένε. Ευχαριστώ Τι πάρα, πάρα πολύ. Και τους καλησπέρα μας και θα στείλουμε και το επόμενο τραγούδι. Ε, και ωραία. και Θα δούμε και άλλα μετά. Ποιο θα στείλουμε λοιπόν στο Μάριο και στη Μαριάννα. Ποιο. Ποιο. Το Spaceman. Ποιο είναι το Spaceman. Είναι ένα αγγλικό τραγούδι του Sam Ryder. Αν στους καθηγητές των αγγλικών δεν στείλουμε το τραγούδι που κέρδισε από την Αγγλία... Ε, όχι κέρδισε ακριβώ, ήταν ο ναι, δεύτερο. Βγήκε δεύτερο, αλλά επειδή βγήκε η Ουκρανία νικήτρια πέρυσι και λόγω πολέμου, δεν γίνεται να γίνει φέτο η Eurovision στην Ουκρανία, έγινε εκεί, επειδή βγήκε δεύτερο. Σε πολλού όμω άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι και είπε ότι αυτό έπρεπε να κερδίσει. Η Ουκρανία, α πούμε, ότι πήρε κάποιου βαθμού παραπάνω, θεώρησαν κάποιοι όχι λόγω του τραγουδιού, αλλά λόγω των συνθηκών. Άρα λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Και είναι και η αφορμή που, έγινε, που γίνεται στο Λίβερπουλ φέτο η διοργάνωση. Μετά από πολλά, πάρα, πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει να γίνει στην Αγγλία. Σαν Ράιντερ και. Σπέισμαν. Πες το έτσι μεσύ με, με το δικό σου. Σπέισμαν. Ε, μια που μα ακούν και οι καθηγητέ. Σπέισμαν. Σαν Ράιντερ για το Μάριο. Και την κυρία Μαριάννα. Και την κυρία Μαριάννα. Και έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη μα ώρα. Και έχουμε άλλη μια ώρα παρέα εδώ μέχρι τι 8 με την Ανούλα. <laughs> με Eurovision. Χα! <laughs> Σπέισμαν. An astronaut, I'd be floating in midair, and a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my only universe, but I'm only human and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view, I'd circle. On coming back to you in my floating castle. I rub shoulders with the stars, but I'm only human, and I'm drifting in the dark. I'm up in space. We're I wanna go home. Νομίζω είναι ένα θαυμάσιο τραγούδι αυτό. Ε. Mm -hmm. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πραγματικά από τα πιο ωραία νομίζω τη απόψινη βραδιά, από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει στην Eurovision. Ε, το Spaceman, το οποίο επίσης μας το ζήτησε και η το ξαναλέμε, και η μαμά αυτό. Mm. Ε, είναι αγαπημένο και τη μαμά αυτό. Mm. Ε. Ναι ήταν μας. το αγαπημένο της Την αγάπη μας και έχει και άλλα αγαπημένα όμως και για τη μαμά Έχει για όλους ε, Το επόμενο ε, πάει στους φίλους μας στο Πέτρο και στην Παρασκευή Οποιοι υ... μας ακούνε Μας στείλουν μήνυμα και λέει εδώ Καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι μας Είστε καταπληκτικοί <χ> Ευχαριστώ πάρα πολύ Ανούλα τα σπάς Άφησα μήπως το πεις εσύ Πώς λέει το πρωί ο, ο Μιχάλης που λέει Γεια σου Μιχάλη είσαι καταπληκτικός Είσαι <σχυ> Λέει. Είπα μήπως το διάβαζες μόνος σου Να πεις Ανούλα τα σπάς Αλλά δεν το έκανες Μπράβο Ανούλα, Μπράβο, Ανούλα. Ανυπομονώ χαμήλαν, να, πάνω, να σας Ανούλα. ξαναδώ Ανούλα και και τα σπάς παρασκευή. λοιπόν λέει Ο Πέτρος και η ναι, αν απομονώ να σα ξαναδούμε, λοιπόν. Μου, έχετε, μου έχει λείψει πάρα πολύ η Παρασκευή και αν απομονώ να σε δω πάρα πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα, λοιπόν. Ε, για να παίξουμε με τα παιχνίδια, όχι στα μεγάλα κουτσικά πια. Όμω η Νέτα που έρχεται, παίζει με τα παιχνίδια τη. Και αυτό το τραγούδι θα πάει στην Παρασκευή. Mm. Τι λε, mm. Ποιο είναι αυτό, το mm. TOE. Eurovision 2018. Ποια χώρα εκπροσωπούσε, Το Ισραήλ. Και μιλούσε για ένα γόρι. Που είχε τα κορίτσια σαν παιχνίδι και του λέει Αμnot Και Όχι απλώ το είπε, το έλεγε με φοβερό στυλ. Πώ το έλεγε? Για Τι... κάνε. Κάτι τέτοια. <laughs> ε? Ναι, το... στην αρχή όμω. Πώ, θυμάσαι πώ το έκανε. Όχι, δεν ξέρω να το κάνω αυτό. Ωραία. Εγώ που το ξέρω. Ναι, ναι <laughs> δεν ήταν ακριβώ έτσι. Λοιπόν, ναι, τα τόι στην Παρασκευή και στο Μπέτρο. Ε? Και σε όλη τη συμπορία και σε όλη την παρέα. Και, στη... και στα κορίτσια, τα υπόλοιπα. Ε? Mm. Ε, σ' όλη την ομάδακι. Πάμε. Τώρα, οι έτοιμοι, χορεύουμε τώρα. Πάμε. Πάμε. Br ah, ah, <μικ> the... Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise. I will teach you. Pum pum-bo. Hey, I think you forgot that I play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, hey, hey, hey. My summer says, leave me alone. I'm taking my pick at you home. You're stupid, just like you're smart. So Wonder Woman, don't you ever forget? You're divine and he's about to regret. I'm not your bap Fuck up καλή επιτυχία αυτό. Η νέτα δεν έκανε κάτι άλλο μετά βέβαια. Λίγοι έχουν κάνει επιτυχίες πέρα από την Eurovision, δηλαδή ή με αφορμή την Eurovision. Πολύ λίγοι τραγουδιστές. Θα κάνουμε κάποια αναφορά πιο μετά, να ε, mm. και σε αυτούς. Που έχουν καταφέρει να κάνουν τεράστια καριέρα με αφορμή την Eurovision. Οι πιο πολλοί έχουν τα τραγούδια της Eurovision κυρίως σε επιτυχία. Το επόμενο συγκρότημα ποιο είναι αν... Η Μάνεσκιν Πότε μας ήρθαν αυτή; Το 2021 Στο το διαγωνισμό που έγινε στο Ρότερνταμ στο Εκπροσώπησαν την Ιταλία. Ιταλία Και έτσι τους γνωρίσαμε και έκανε και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία mm -hmm. Η Μάνεσκιν Και το τραγούδι ε, είναι το τραγούδι Ziti Embony. Ziti Embony. Του Ιταλικά δεν κάνουμε ακόμα, οπότε δεν, δεν μα ακούει ο καθένα να μα πει πώ τα λέτε τα Ιταλικά. Το, το ε είναι ένα. Ziti Embony, λοιπόν. Ιταλία. Για να το θυμηθούμε και αυτό. Πολύ μεγάλη επιτυχία και έπαιξε και πάρα πολύ αυτό στα ραδιόφωνα. Ε, mm, στην yeah. Ελλάδα. Νομίζω έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουν έρθει και συναυλία, αν δεν κάνω λάθο. Νομίζω. Yeah, ναι, έχουν κάνει. Έχουν ε. κάνει. Ε, για πάμε. Di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga, fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto. E anche se la strada è in salita, per questo ramo mi sto allenando e buonasera, signore e signori, fuori gli attori, vi conviene non fare più errori, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana, tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori, molli per prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori ma sono fuori di te. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, e questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo πlio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con una la alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa, perché? Τεράστια επιτυχία, ε. Μάνας mm -hmm. λοιπόν. Και πού πάμε το επόμενο, Ανούλα. Στο Ισραήλ. Βραδιά Eurovision. Λίγο πριν την Eurovision ακούμε τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν. Και πού θα πάμε τώρα, Ανούλα. Είχε, ήταν η χρονιά που νίκησε το Ισραήλ, το 1998, στο Birmingham. Εκεί έγινε ο διαγωνισμός, στο Birmingham. Και εκεί κέρδισε ποιο. Η... Dana International. Βέβαια, η οποία τι ήταν, νομίζω, η. η τι ήταν, η, ήταν άντρα που γίνανε γυναίκα, αν δεν κάνω λάθο. δεν νομίζω. Όχι. Άντρα που γίνανε γυναίκα ήταν η Κοντσίτα. Ναι, νομίζω και η Dana International. Αλλά δεν είμαι και σίγουρο τώρα. Πάντω. Ε, ήταν πρωτοποριακό, όπω λέει και η μαμά. Θα μα πούμε περισσότερα. Θα διαβάσουμε λίγο πιο πολύ σχετικά mm. με την Dana International, αν δεν κάνω λάθος, Το τραγούδι όμω έγινε τεράστια επιτυχία. Το τραγούδι. Diva. Που αναφέρει μέσα πολλές διάσημες γνωστές της ιστορίας Βίβα Βικτόρια Βίβα Αφροδίτη, Αφροδίτη Κλεοπάτρα ε. Άρα λοιπόν αν έχουμε καμία Αφροδίτη ή καμία Κλεοπάτρα Και καμία Βικτόρια ε, Έχουμε Βικτόρια Αυτό πάει στην Παρασκευή Α λεγιά, γιατί <σχελίως> Παρασκευή είναι Βικτόρια Όχι παρασκευη Άλλη εσύ Παρασκευή α, Ωραία <σχελίως> <σχελίως> Λοιπόν, Βίβα Βικτόρια Βίβα Κλεοπάτρα, Αφροδίτη και τα viva σχετικά. Βίβα Dana International, είμαστε στα 1990, είπαμε. 8. Ωραία. Και πάμε. Και όντω τελικά, σωστά το είπα εγώ, η Dana International ήταν άνδρας που έγινε γυναίκα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που έχει η Eurovision, ότι ο αυτό αυτοπροσδιορίζεται όπω θέλει και βγαίνει έξω, τραγουδάει και κερδίζει και το διαγωνισμό. Ναι, γιατί αυτό είναι ε, σήμα, σήμα που δείχνει self-confidence. Ακριβώς, και ελευθερία. Δηλαδή, του να μπορούμε να αυτοπροσδιοριζόμαστε και να λέμε ότι είμαστε αυτοί και τέλος πάντων να μην απασχολεί κανέναν Οπό είμαστε, αλλά να μα αποσχολεί όπω και εδώ και αυτή την εκπομπή να περάσουμε καλά. το τραγούδι, η μουσική. Και αν είναι ωραία η φωνή, και είναι ωραίο το τραγούδι. Δηλαδή δεν έχει καμία σημασία ε, να σταθούμε δηλαδή, στο α, τι ήταν πριν και τι έγινε μετά η Dana International. Αλλά απλά το αναφέρουμε κυρίω για το, το, το σημαντικό του πράγματο. Το ότι μπορεί μέσα από αυτό το διαγωνισμό που με όλα αυτά που λέμε που σχολιάζουν όλοι, αν είναι πάλι γύρι, αν δεν είναι, αν είναι σημαντικό διαγωνισμό. Πάντω έχει καταφέρει να διατηρηθεί πάρα πολλά χρόνια και έχει καταφέρει νομίζω να περνάει και τέτοια πολύ σημαντικά μηνύματα να κερδίζουν άνθρωποι όπως και μουσική όπως η Ντάνα Ιντερνάσκερα που αναφέραμε με τον Τίβα και τώρα όμως πάμε σε μια αδικημένη θα λέγαμε συμμετοχή ελληνική Πολύ αδικημένη Βγήκε από τις τελευταίες Φθέσεις. και ήταν Ελλάδα συμμετοχή Ήταν τότε που ήταν το δίδυμο Ανδρέας Μικρούτσικος και Σοφία Βόσου και είχαν πάει μαζί. θυμάμαστε και στη σκηνή των Ανδρέα Μικρούτσικο που είχε το. Ε, στο λαιμό ε, με ένα κορδόνι το. Mm. αυτό που είχε, πώ το λέγεται, το θαρμόνιο. Κάτι τέτοιο ήταν. Ναι. Και έπαιζε. Και η Σοφία Βοστρεβούστρε τραγουδούσε μοναδικά. Τι. Άνοιξη. Θα ναι Σαν θα να, μπαίνει θα να μπαίνει άνοιξη. Θα ναι Ουρανού κατάνοιξη. Θα, θα ναι Σαν να μπαίνει άνοιξη. άνοιξη. Στα ξαφνικά. Αυτό πάει στη μαμά, ε. Ναι. Στη μαμά. Που το ζήτησε και εσύ. Στην πόλη. Άνοιξη. Ξέρω, Άνοιξη έχουμε. Επιτέλου, έρχεται και η Να φύγουν και οι βροχέ. Παμπαμ, ταραράρα. Τι ωραία τραγούδια. Τραγουδάμε. Αν έρθεις και τη νύχτα, μου δυθεί. Αν και στο σώμα μου κρύφτη, αν και στα δίχτυα μου λεχτή, έναν να ξέρει δεν θα προδοθεί. Αν και τη νύχτα μου ντυθεί, αν και στο σώμα μου κρύφτη, αν και στα δίχτυα μου λεχτή, έναν να ξέρει δεν θα προδοθείς. Ti, kan mi Άνοιξη. Ε, Άνοιξη, τέλειο τραγούδι, πολύ ωραίο, το, το ξέρουμε όλοι, το τραγουδάμε, το χορεύουμε και το επόμενο όμως ελληνικό από Ελλάδα και αυτό δεν πήγε καλά Και αυτό χάλια πήγε <laughs> <laughs> Τότε θυμάμαι είχε έρθει ο ώρα και έκανε και μια press στο Ζάπιο ότι του, την είχα στημένη, κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν άκουγε από τα ακουστικά, δεν τραβάγαν οι κάμερε. Το να μην ακούει από τα ακουστικά είναι βασικό Έκανε μήνυμα πάτα και ματιά, λέει στον. Ε, και απέναντι ότι μη συνεχίζεται άλλο αυτό το. κάνα ναι, ματιά Ήταν εποχές που ασχολιόμασταν πάρα πολύ με τα... τι έγινε στην Eurovision και όλα αυτά. Παρακολουθούσαμε με ενθουσιασμό στο Ζάπιο <laughs> τον Μιχαλέρα <Μιχάλη> και Τζι. <laughs> Τέλο πάντων, πάντω δεν πήγε καλά. Είσαι ένα σου άρεσε αυτό το τραγούδι όμω. Ναι, κάποτε είχα πάθει πολύ μεγάλο κόλμα Άρα λοιπόν, ασχέτω αν δεν πήγε καλά, σε κάποιου αρέσει. Ωραίος και λέγεται ότι αγαπώ. Ε, θέλω να το αφιερώσω στην ξαδέρφη μου, την Παναγιοτούλα. Α, πάρα πολύ ωραία. Και πάλι στο Βασίλη. Και πάλι στο Βασίλη. <laughs> ναι, Α, πήγε δευτερό. Παναγιωτούλα και Βασίλη μαζί. Πολύ ωραία. Να, να βάλουμε μέσα και τη Δανάη. Ναι. Ε, τη Δανάη, το, λοιπόν. τη δανάη με Την ξαδέρφη μετέ. Την όλες να βάλουμε με το Baby και το Βασίλη μαζί. Βάλει και το Βασίλη. Α. Ε. Άλλο, η δάφνη. Δάφνη στην Αμερική, ε. Mm. Σωσικά, εγώ. Και το Βασίλη. Ε? Πάμε, λοιπόν. Say the magic word. Ποια είναι η μάγκη λέξη. Σ' αγαπώ. S-A-G-A-P-O. S-A-G-A-P-O. Πάμε. o παμε The password Υπότιτλοι AUTHORWAVE Αυτό ήταν ο Ρακετζή. βραδιά γυροβίζιον. Απόψε. Και εδώ ζεσθενόμαστε. Κάνουμε ένα πολύ ωραίο ζέσταμα. Στο πέζι του απόψε, εδώ με την Ανούλα, Ανζουλί. Ανζουλί. Ανά Ιουλία. Απόψε, με επιλογέ τη και μαζί. Μα φίλοι και εμένα, βάζω και εγώ καναδία <συ> ε, τραγούδια. Κάνουν τραγούδια. Ακούμε τραγούδια το καινούργια και παλιότερα. Και κλινικά για ξένα. Και με εδώ το Μιχάλη Ρακητζή θα πάμε πάλι στο 2008 Κέρδισε? Και... Ε, όχι δεν κέρδισε Κέρδισε η Ρωσία εκείνη τη χρονιά Και είναι τραγούδι της Ουκρανίας Άρα η Ουκρανία πάει καλά γενικά Δεν ξέρω τι γίνεται με την Ουκρανία Αφήνει ωραία τραγούδια και γράφει Γράφει στην Κυροδίσιο mm. Τα τελευταία χρόνια Εδώ, ποια ήταν εδώ φίλη μας Η Άννη Λοράκ. Άννη Λοράκ Και το τραγούδι Shady Lady, Shady, lady... lady... Μεγάλη επιτυχία αυτό ε Mm. <laughs> για πάμε στο Γιώργο Ο Γιώργος που μας κάνει παρέα στο δωμάτιο επικοινωνίας Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα Ευχαριστούμε εδώ για τα καλά λόγια Αχτύπητο το με την Ανούλα εδώ mm. Πολύ ωραία, Γιώργο ευχαριστούμε Και ανταποδίδουμε όπως λέγαν παλιά Πώς, με Αν και Shady, Shady lady. lady Shady Lady Για πάμε Χορεύουμε, χορευτικό ωραίο είναι και αυτό Ναι mm. Για πάμε Oh. Yeah. my Σήμερα εμεί συνεχίζουμε Eurovision και πάμε πού, Ανούλα. Στο Ισραήλ το 1978. Άκου τώρα, μακρινό 1978. Νίκησε εκείνη τη χρονιά. Πού έγινε τότε, Στο Παρίσι. Στο Παρίσι, τέλεια. Εκεί λοιπόν έγινε ο διαγωνισμό. Κέρδισε λοιπόν το Ισραήλ με ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει. Καμπανιμή. ιστορία Μεγάλη επιτυχία έγινε αυτό. Το έκανε σε ένα σόου τηλεοπτικό ο Θανάσης Αλευρά, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Και έκανε πανικό. Ε! Αμπανίμπια Λοιπόν, το, το συγκρότημα μπορείς να το διαβάσετε, όπω λέγεται. Ιζάρ Κοεν έντυαλφαβέτα. ναι. Φοβερό, έχει πλάκα αυτό. Και είναι και έτσι ωραίο. Χαβαλέ τραγούδι, ωραίο. Πάμε. Αμπανίμπια Μπαεμπε. 1978 φύγαμε, στη δεκαετία του 70. Ναι. I'm Τρέλ, έτσι, αμπάνε μπι, αμπάνε μπέ. Έχουμε εμεί εδώ μια έτσισα. Μεταξύ μα συζητάμε. Τι λαμβάνουμε τώρα χορευτικά μπαλάντε, Ε. Όχι μπαλάντε. Ναι, δεν πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στον Τζονι Λόγκαν. Στον Τζονι Λόγκαν, όχι στι μπαλάντε. Ναι, όμω και τα δύο τραγούδια που έχει πει ο Τζονι Λόγκαν είναι μπαλάντε. Βάλει λίγο από το καθένα. Ωραία. Άκου τώρα μπαλάντε. Μίστερ Eurovision όμω τον έχουν αποκαλέσει. Γιατί. Γιατί κέρδισε δύο φορέ. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν νικήσει δύο φορέ όμω. Όχι, δεν υπάρχει άλλο. Νομίζω. Ποιο άλλο είναι. Εννοεί ο ίδιο. Ακριβώ. Πήγε δύο φορέ στο διαγωνισμό τη Eurovision και τι δύο φορέ έπαιξε πρωτιά. Η πρώτη φορά ήταν πότε, το 1980. 1980. Εκπροσώπουσε την Ιρλανδία και πήρε το πρώτο βραβείο με το θαυμάσιο τραγούδι. What's another year. Τι είναι ακόμα ένα χρόνο χωρί εσένα στην ουσία, λέει τραγούδι αυτό για κάποιον που έχει χάσει τα πάντα και λίγα χρόνια αργότερα πάλι στη δεκαετία του 80 το 1987 στις Βρυξέλλες ξανά εκπροσωπή την Ινλανδία με ένα θαυμάσιο τραγούδι που έκανε πάταγο το Hold Me Now. τραγουδάρα, το ξέρεις? Είναι το... δυνατόν με ρωτάς αν ξέρω ένα τραγούδι που βγήκε το 1987 τώρα. το ξέρεις ή όχι? Πού να το ξέρουμε. Ρε? Εγώ σου λέω ότι αμάς το θα, θα το ξέρεις ναι, καλά. Είναι ο τραγούδι Hold Me Now, που σημαίνει, εσύ που ξέρεις αγγλικά. Κράταμε τώρα. Κράταμε. Hold me now, don't cry. Τραγουδάρα. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Johnny Logan, ο Mr. Eurovision. Από λίγο να ακούσουμε και τα δύο αυτά τα τραγούδια. Πρέπει να τα ακούσουμε, δεν πρέπει. Ε. Ε. Ε. Δεν βαριέσαι, ε. Δεν βαριέσαι. Για το πιο μελωδικό κοκτέιλ χρειάζεται μόνο το απόλυτο web radio. Cocktail Web Radio Apollo Fsetto I've been waiting Such a long time Looking out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 Έχου έτσι για τους μεγαλύτερου θα το θυμούνται όλοι. Για πάμε. Robin Robin. Yeah, like you And your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 Ωραία Αυτός είναι ο Τζονι Λόγκαν λοιπόν Τα δύο τραγούδια Hold Me Now και What's Another Year ε. Ο Mister Eurovision. Ωραία τραγούδια Χάλια, δύο, χάλια. Ε τι τώρα μπαλάντες του 1980 Α για πάει σβεστό Εσύ που θα πάμε Έχουμε άλλη μια ε, κυρία Η οποία διεκδικεί και αυτή να δούμε αν θα καταφέρει να είναι δυο φορές νικητρία Γιατί μέχρι στιγμής μόνο Τζονη Λόγκαν το έχει καταφέρει Ο Θανάσης βέβαια σημειώνει εδώ μας στη τηλεμήνυμα Για μας ο... ο Σάκης Ορβάς έχει κερδίσει δυο φορές <χ> <χ> Παρότι δεν κέρδισε ε, Όμως η Λορίν μία φορά κέρδισε είναι σίγουρο Πότε, ναι. Και πού βρέθηκε και κέρδισε στον Βρέθηκε στον Πακού στο που βρεθηκε και κερδισε βρεθηκε στο μπακου που ειναι η πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν Το 2012 και... και εκεί λοιπόν για ποια χώρα για τη Σουηδία. Ποιο τραγούδι κέρδισε, Το τραγούδι Εφορία. Εφορία. Αν λοιπόν βρίσκεστε σε εφορία, ή θέλετε να βρίσκεστε σε εφορία, να μην χάνετε εδώ τη Σουηδία. Μήπω εννοούσε την εφορία που πληρώνουμε. Όχι, εννοεί την εφορία, την χαρά που δίνει η μουσική για το τραγούδι, η καλή παρέα και η μουσική. Έτσι και η καλή χαρά. Αυτό εδώ πέρα που συμβαίνει τα Σάββατα, αυτό που γίνεται, αυτή τη δύναμη και την ενέργεια που σου δίνει μόνο η μουσική. Η Λωρήνη, λοιπόν, για πρώτη φορά το 2012. Με την εφορία το κέρδισε και φέτο ξαναδεικνύει πάλι. Θα ξαναει είναι πάλι στο Eurovision που θα δούμε από όπω το βράδυ με το τραγούδι Τατού. Τατού Το οποίο αν τα πάει καλά και αν κερδίσει και, και πάλι είναι ωραίο τραγούδι, δεν ξέρω το πρόσεξα. Πολύ, πολύ. Για να τα ακούσουμε πάλι όλη παρέα. Και τα δύο μαζί από λίγο, όπω ακούσαμε και τον Τζον Λόγκαν, αν τα πάει καλά, θα έχει ισοφαρίσει τον Τζον Λόγκαν. Δύσκολο βέβαια. Ναι, ε, ε? δεν δε, δε το λες και δύσκολο. Δύσκολο γιατί μην ξεχνάμε έχουμε το σόλο Σόλο Εγώ το σόλο πιστεύω Όχι όχι τι? Εγώ πιστεύω η Κύπρος Είναι ό,τι καλύτερο Ό,τι καλύτερο πιστεύω. μου έχει κολλήσει τώρα Η μαμά τι λέει Εσείς τι λέτε φίλοι Ουυυυυ. τι θα γίνει απόψε Λοιπόν για πάμε λοιπόν, να ακούσουμε την Λορίν Το Euphoria που κέρδισε Και Ουυ. δίπλα δίπλα το Τατού που διεκδικεί φέτος το πούμε την Νίκη δεν πάμε λοιπόν Λορίν ωραία Why can't this moment last forever? Ma? Tonight, tonight, eternity. είναι το φετινό, αυτό που διεκδικεί φέτος την ψήφο απόψε το βράδυ Όχι, ε? εγώ, εγώ θα μπω στο άπ και θα ψηφίσω την Κύπρα Κύπρο, ε? mm. <laughs> Τα του, για να τα ακούσουμε Μουσική It will come a day We will find a way Τα τραγούδι της Λορίν, το τατού. Πώς τα βλέπετε, πω πώς τα βλέπετε τα πράγματα νου, γιατί Λορίν. Ε, πιστεύω, αν δεν νικήσει θα είναι σίγουρα στην πεντάδα ή στη δεκάδα. Μάλιστα, για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει απόψε. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έκανε έτσι πάνταγο στην Ελλάδα. Έξω καλά πήγει Το 2013. Τι είχαμε εκεί. Άλκοχολίς Ακριβώς. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο ήταν μια σύμπραξη των Κόζα Μόστρα, ένα συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθο, μαζί με τον Αγάθωνα, το γνωστό ρεμπέτη από τη Θεσσαλονίκη, που δυστυχώ πλέον έχει φύγει από τη ζωή, δεν είναι μαζί μα, ο οποίο όμω τόλμησε να πάρει το παγαλάκι και να ανέβει στι κοινότητε Eurovision με του Κόζα Μόστρα, παρέα, σε ένα τραγούδι που έγραψε ένα από το μέλος των Άγαμων Θητών. Ο, ο Στάθη Παχίδη το έχει το τραγούδι αυτό. Ένα σαν, λίγο έτσι, έτσι πλάκα, το τραγούδι, και ωραία φωνή, ωραία σύμπραξη Πολύ ωραία παρουσία, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε Ε Ανούλα, τι mm. λες Ναι, ε, ωραίο ήταν πάρα πολύ ωραία ε. πολύ ωραίο Αλκοόλις Alcohol-free λοιπόν 2013, Eurovision Cozumostra και Αλκοόλις free Με ποιον Αγάθωνας Γεια σου Αγάθωνα Μα φρίκει τρίκι μία. Φρίκει τριχη μία, μέσα στην έχρατε. Κορια. Τα ματριά, μου μακριά, μακριά. <Τι> μέσα στην εναντία. Αποφόρια μα τραβάνε στα νύχτα. Σαν λάθο να νιώτα, ποιο παίζει με τα φωτάκια. Η πλόρη μα τραβά για κρεβένα. Μαζική μέσα στην εναντία. Αποφόρια μα τραβάνε στα νύχτα. Σαν λάθο να νιώτα, ποιο παίζει με τα φωτάκια. Η πλόρη μα κρεβένα. Τα ουσκάκια τα παγάκια. Και το σκάφο έχει ρόδε τελικά. Αλκοτε και τροχονόμο δεν είναι για μα ο δρόμο. φορά. Ε, σκα, τρέλα. Ε, ωραίο. Mm. Αν πού πάμε μένουμε Ελλάδα. Μένουμε Ελλάδα λίγο ακόμα. Έχουμε 10 λεπτά, παιδιά. Για πάμε, λοιπόν. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι πάλι τη Ελλάδα το 1987. Μάλιστα. Άρα, δεκαετία του 80, Πού το πάμε, πού το φέρνουμε, εκεί γύρω-γύρω. Ποιο ήταν εκεί τότε, Το Gris Bank. Ή Bank, λοιπόν, το συγκρότημα. Το συγκρότημα ήταν το συγκρότημα του Θάνο Οι μαμάδε ακόμα πολύ Οι τωρινέ oh. μαμάδε δηλαδή. Λέγε κάποιο καλοκαίρι. Κύ... Τονούσε κύριε Οδηγέ. Κύριε Οδηγέ. Μεγάλε επιτυχίε. Ε, α, γιορτάζομαι ούτε που το φωνάζω. Γιορτάζω. Γιορ... Α, μα ακούτε που το φωνάζω. Θα διασκεδάζω ω το, το πρωί. Πρώι. Τώρα που είναι γυροβίζιον. Όμω, απόψε θα ακούσουμε το τραγούδι που πήγαν μα... με το συγκρότημα Bang που είχαν τότε στην γυροβίζιον. Σαν του γάμε μοιάζαν λίγο. Με τον George Michael τύπου στυλ δηλαδή το παίζαν τότε. Μας θύμισε λίγο το «Wake me up before you go το τραγούδι. Χαρούμενο, ωραίο. Και τι έλεγε? Stop. Δηλαδή? Stop. Μη. Ου. Ξεκινάμε από την Αρχιδές. Α, ah, μη. Δεν είναι me, αργά. Γι' αυτό σου λέω... Stop. Μη. Ου. Για πάμε. Let's get us still soon. φορας στις δίσκου και μιλάς για σύνερμαά μια ζωή ελίσκό σοθ για πάτινής στην γά ό τι κάεις μια δξακέλα Θυμίζει λίγο από Blues Brothers, λίγο από George Michael και Guam. Στο πνί. Ε, ναι. Πλησιάζουμε στο τέλο, ε, να ακούσουμε και λίγο σερτάμπ. Τι λέτε, ε? Όχι. Όχι. Την Κύπρο. Η Κύπρο είναι το κλείσιμο. Θα, θα πούμε το για, για φινάλη. Ε, ναι, πέντε λεπτά. Όχι, τι πέντε λεπτά. Λιγότερο από πέντε λεπτά μα μένουν. Ε. Να, λίγο σερτάμπ να ακούσουμε Everywhere το 2000 πότε ήταν, τέσσερα, Που κέρδισε αυτή η σερτάμπ. Το νομίζω. Ήταν. Everywhere το 2003. Ε, ναι. κέρδισε η γείτονα Τουρκία τότε ήταν ο ρουβά που πάλι που προσπαθούσε εκεί να κερδίσει, έχασε πάλι ο και κέρδισε η Σερταμ το every way that I can, αλλά ήταν ωραίο όμω. για να τα ακούσουμε λίγο ωραίο είναι mm -mm. όχι, όχι. Πάσαμε στο αγαπημένο μου κομμάτι Τον Ανδρέα Λάμπρου Break a Broken Heart Είναι το τραγούδι της Κύπρου ε, Την από ελπίζω να νικήσει Ειλικρινά για είναι εξαιρετικό τραγούδι Θα το ακούσετε και και θα μου πείτε Για την ώρα έχει γίνει το αγαπημένο μου τραγούδι Καλή επιτυχία λοιπόν στην Κύπρο Αφού η Ελλάδα δεν παίζει Καλή φέτος επιτυχία. Break a Broken Heart Άνδρου Λάμπρου Καλή επιτυχία για να τα ακούσουμε όλοι παρέα. Αυτό θα είναι και, και η καλύφτα μα. Είναι το τελευταίο τραγούδι τη Βαρδιά. Το αφήσαμε τελευταίο, μια που είναι το αγαπημένο τη Ανούλα για φέτο. Όλη το βράδυ γιουροβίζιον όπω παλιά, να μαζευτούμε ε, παρέε εκεί και εμεί εκεί. Μαζευτείτε εδώ. κατά τι 10 η ώρα. Σωστά. Που μέσα εδώ περιμένουμε τη Δανάη, τον Αντώνη, τον Αντώνη, τον Θανάση, τη ζωή όλοι μαζί. Έτσι, τον Γιάννη. 10. Εγώ τελείωσα. Αυτό να πω. όμω. Στι 10 ακριβώ, 10 το βράδυ. Θα ξαναρθώ. Θα αρχίσει η Eurovision ο τελικός και ελπίζω να το δείτε όλοι γιατί αξίζει να το δείτε κιόλας και σας ευχόμαστε καληνύχτα, καλή προβολή της Eurovision Καλό Σαβδοκύριακο, ευχαριστούμε την παραλέα και του χρόνου, και να είμαστε καλή... καλά Και καλή <laughs> ημέρα <laughs> της μητέρας Έτσι γιορτή της μητέρας αύριο ξημερώνει βέβαια Κυριακή Θα το ευχαριστηθούμε και να θυμηθούμε τις μαμάδες ε, να είμαστε όλοι καλά, υγεία, χαμόγελα Και πολλή μουσική ε? mm -hmm. Καληνύχτα με Άντριου Λάμπρου Break a broken heart Ανούλα ευχαριστούμε, θα ξαναρθεί. Εσύ θα ξαναρθείς Δικιά μου είναι εκπομπή Ευχαριστώ πάρα πολύ <laughs> Καληνύχτα Στη, πώς το λένε, Καλή επιτυχία Κύπρος. Έτσι δεν είναι επιτυχία Κύπρο. Κύπρος. Mm -hmm. You tell me A broken heart You lift me up, honey Φιέστο τραγοδιστά; Επ! Τι έγινε! Τι λες! Τι λέω! Είναι το τραγουδιστά! Γιατί το τραγουδιστά! Γιατί είμαστε στο κοκτέιλ Web Επιλεγμένα Σάββατα, στη 6 το απόγευμα! Θεματικές εκπομπέ Με αληθινά τραγούδια! Σας περιμένουμε στην παρέα μας στις 6 το απόγευμα. Στο κοκτέιλικο εμπρέδιο, στο πέστο τραγουδιστά. Ποιες το είπα.